Μπορείτε να μας πείτε πάλι να επανέλθω στην ερώτηση τι έχουμε δεχτεί, για να ξέρουμε. Τι, τι μπορούμε να πούμε εμεί στον ελληνικό λαό τώρα σήμερα, Ότι τουλάχιστον αυτά τα έχουμε δεχτεί, έχουμε συμφωνήσει, θα έχουμε γίνει αυτό. το εθνική... δυσάρεστο, ξεδυσάρεστο, θα γίνει αυτό. Εθνική Μπορείτε κάτι να μα πείτε. Εθνική σύνταξη τα ευρώ. Εθνική σύνταξη 184 ευρώ. <Το> 384 και εκεί Αυτά είναι συμφωνημένα. Το έχουν δεχτεί το yeah. 384 ευρώ ως εθνική σύνταξη. <Τι <Τι> <Τι> <Τι> Θα mm. έχουν κάποιες αντιρρήσεις και κατά πόσο θα πρέπει να δίνεται ακέραιο αυτό το ποσό ε, το αυτό, αυτό είναι θέμα και εδώ. Τα, ε, τα 20 χρόνια θα μπαίνουν 34, 15 χρόνια Όλα είναι θέμα Λέω για το που υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, εγώ δεν λέω... Ναι, ναι, ναι... Άρα εκεί είναι δικές μας και σ'αυτό που λέω εμείς συμφωνούν και πολλέ πλευρές μέσα στην διαπραγμάτευση. Άρα 384 4 που μου συμφωνείς υπάρχει ένα θέμα αν στα 15, στα 20 χρόνια α πούμε, είναι το ίδιο από μας. Από την πλευρά του υπάρχουν οι αντιρρήσεις που ειλικρινά σας λέω ποιες είναι. Έτσι, πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Ήρθε Ήταν... ο κομμουνισμό. Πολύ απλά και πολύ εννοείται, ωραία. Εννοείται. εννοείται Τι μα αφαιρεί. Και μα τον ανακοίνωσε με αυτό το παράδειγμα και με μία πτυχή ο Τάσο Πετρόπουλο, ο υφυπουργό κοινωνικών Ασφαλίσεων, εργασία, ανεργία, ανασφάλεια γενικότερη, μη συντάξεων και ό,τι άλλο θέλετε, βάλτε. Εντροπή. 3,84. Υπέρ αρκετά για έναν ηλικιωμένο σπουδαίο. Υπέρ Τι θα τα κάνει. Στον τάφο θα τα πάρει τα παίρνουν στον τάφο και μετά θα βρίσουν οι νεκροθάφτες. Κανονικά Ως, δεν μου. έπρεπε να δίνανε και που θα τα δώσουν σε φάρμακα πάνε όλα, τσάμπα. Oh. Γιατί να σκέτα τα φάρμακα, σε Όχι, Πάνε σε, τσάες, σε φάρμακα και ζουν 100 χρόνια. Αφενό. Βγαίνει το κράτο έξω, αφενό. Θα έπρεπε να μοιράζει ένα πιάτο φα κάθε μέρα, να πει κάθε συνταξιούχο σε, και σε δάκι αυτό το μικρό, ένα γιαούρτι και τα φάρμακά του. Ξέρω, Δεν χρειάζεται και λεφτά, όχι λεφτά. Και φάρμακα ίδια για όλου. Όχι να χαλάμε. Μήπω κάνουμε προτάσει αυτή τη στιγμή και εμεί βγάλουμε στο, στο, στο διάλογο. Λοιπόν, φέρουν τον κομμουνισμό σιγά-σιγά οι άνθρωποι. Νομίζω έχει έρθει. Αφαιρούν το όργανο του καπιταλισμού από τι τσέπε μα. Έτσι είναι. Θα σου αφαιρέσει τα ευρώ. Τι μα χαλάει. Τα λεφτά μα χαλάνε. Κλειστά σύνορα έχουμε. έχουμε. Τόσα σύνορα έχουμε, μεταξύ μας εδώ, μεταξύ Ναι, <laughs> <laughs> μεταξύ μας δεν είμαστε, αλλά ναι. Λοιπόν, ε, και αν άκουσες ο κύριος Πετρόπουλος, τα έπεσε ημέρα το πρωί στο Μέγκα, λέει είναι 3,84, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι θα τα παίρνουν. Αυτοί που έχουν 20 χρόνια, αυτοί που έχουν 15, το άφησε λίγο φλού γιατί το δούνου του... Δεν έχουν, έχουν ενημερώσει ακόμα. Αποφασίσαι. Ναι, δεν έχει ακόμη <laughs> το δούνου του αποφασίσει και πρέπει Να γίνει σχετική συζήτηση για να πάρουμε εντολέ και από εκεί την επόμενη. Ο κάθε υπουργό πώ νιώθε όταν τα λέει αυτά. Πώ υπερνάω, αλλά δεν ξέρω ακριβώ τι, τι πρέπει το να κάνουμε. Θα, θα, θα μου πούνε τι πρέπει να κάνουμε. Θα κάνω. σου πω εγώ. Λύνουμε το ασφαλιστικό. Πήραμε την καυτή πατάτα από του προηγούμενου mm. και έτσι κάνουμε το μη. Λίνουμε το ασφαλιστικό. Θα πει τώρα ο υπουργό για τα επόμενα 20 χρόνια. Αλλά εγώ σου λέω από τώρα, του χρόνου το πολύ, σε δύο χρόνια θα ξανασυζητάμε ασφαλιστικό. Όχι, ρε, θα χυληθεί. Καλά, καλά, καλά. Το έχουμε λύσει 20 χρόνια. Και από το Τρουμάνι το όλησε με το Λοβέρδο το ασφαλιστικό. Ε, ρεχάστηκε να Και τα και το, ναι, το λύνουν όμω πάλι τώρα. Το εδώ. λύσουν γιατί το δέσαν άλλοι. Ήθανε σαμαρικοί, τα Όταν κάνανε Όταν έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργου, δεν τροφοδοτούνται τα ταμεία, ό,τι μέτρο και να πάρει. Μάλλον, το μόνο μέτρο που παίρνει που είναι η περικοπή συντάξεων δεν φτάνει για να σωθούν τα ταμεία. Γιατί το μόνο μέτρο που παίρνουν είναι αυτό. Σπουδάζουν, έχουν κάνει σπουδέ μεταπτυχιακά. Είναι πολιτικά think tank όλοι αυτοί. Ναι, σκέφτονται ναι. με ομάδε και καταλήγουν κόβο τη σύνταξη. Εντάξει, το ξέρουμε από πριν, μην κάνει τον κόπο. Τι θα κάνω αυξήσει οι συντάξει. Έχουν τόσου ανέργου οι συντάξει. βέβαια. Αν δεν και παίρνανε χίλια ευρώ η τι θα τα κάνανε. Αυτό σου λέω. Τι πατάλε θα κάνω. Πάνε να παίζουν χαρτιά. Πάνω στο 384 προφανώ θα κολλήσουν και κάποια άλλο τι έχει ο καθένα, αλλά δεν πάβει να είναι μια περικοπή στα όσα μέχρι τώρα παίρνουν όλε οι κατηγορίε. Όλε όμω οι κατηγορίε. Δεν καταλαβαίνω πώ θα έρθει η Να αν δεν γίνουν αυτά. Να σου πω Κολλημένοι άνθρωποι. Ε, ναι, εννοείται πρέπει να έρθει η ανάπτυξη. Πώ θα γίνει να δεν γίνουν αυτά. Όλοι θα ίδια κατά λίγο. Έχουμε το θετικό είναι ότι έχουμε πλεόνασμα. Πάλι. Έχει πλεόνασμα. Θα πάρουν στα πάλι. Το είπε και στη Βούλη, δεν το Πού είπε θα μοιράζω. Δεν είπε που θα μοιράσει είπε ότι έχουμε πλεόνασμα. Τι. Το είπε προχθέτω τη σπονδιά. Ο... Έχουμε, ξέρω. Οικονομικό. Α. Οικονομικό, φόρι κτλ. Έχουν μαζευτεί, έχουν μπει σε μια τάξη τα οικονομικά. Αναμένετε στι 22 Απριλίου να αρχίσει η το βράδυ τη ανάσταση σύμφωνα με τον λέξη Τσίπρα Πραν, η αρχίζει η ανάπτυξη. Άρα, ρε, την πρωτομαγιά, την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τον καμένο. Και πασχαλιάτικα αρχίζει η ανάπτυξη. Δεν είχαμε να γιορτάσουμε, έχουμε να κάνουμε πολλά. Και αν δεν γίνει αυτό που θα γίνει, γιατί δεν έχει λόγο κανεί να το αμφισβητήσει, άλλωστε σε ένα μήνα θα το δούμε. Την, τον Ιούνιο, όπω έχει πει ο Τσίπρας έχουμε έκρηξη. Το είπε και ο Νικό Παπάς. Θα έχουμε έκρηξη, όχι οι τζιχαντιστέ, θα Α. έχουμε έκρηξη ανάπτυξη. Τον Ιούνιο, αυτόν εδώ τον Ιούνιο. Μήπω δεν είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε, φοβάμαι. Και εγώ, εγώ Ήδη εγώ με τόσα Σταμάτηκη. καλά που έρχονται. Mm. Όχι, του πιστεύω. Ah, Του πιστεύουν. Όλοι νομίζω. Και μία έρευνα. Όμω και δεν αντίστοιχη. Εγώ είμαι χαρούμενο κι εσύ φαντάζουμε και το κοινό που μα ακούει τώρα. Έχει το μετριοπαθή. Όχι, όχι. Που ah. έχουμε πλεόνασμα, όλοι μα χαρούμενοι. Εγώ κρατάω. Για αρχή δεν ξανάχαμε πλεόνασμα, έχει ακούσει πρώτη να λέει έχουμε πλεόνασμα. Τον προηγούμενο πατέρα. Αν το έχει πει και ο προηγούμενο. Δεν το θυμάμαι να σου πούμε. Το έχει μοιράσει. Το έχει μειρά. Κατά πεντακοσβάζω κάτι πάντα. Λοιπόν, εμεί εδώ είμαστε από αυτού που πανηγυρίζουμε με το πλεόνασμα, φαντάζομαι και άλλε δημοσιογραφικέ πένε και άλλα. Δημοσιογράφοι, αναλυτέ, βουλευτέ, κυβερνητικοί πανηγύριζουν όλοι. Ευτυχώ όμω υπάρχει ο αλέξτη Τσίπ που είναι συνετό πολιτικό, μετρημένο λόγο, μελετά η οτιπήνα είναι ένα ερευζή, σκηντζεί, που δεν είναι υπέρ των πρωτογενών πλέον, μάλλον είναι υπέρα, αλλά δεν είναι υπέρ του να τα λέμε και να τα επικαλούμαστε γιατί όπω έχει δηλώσει παλιά, δεν είναι και τόσο καλό να επικαλύψει το πλέον. Ασμα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία με το πλεόνασμα δεν είναι ανέκδο. Είναι τραγουδία. Διότι. Θα καταγραφεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία στα ίδια κατάστιχα με την περίφημη φράση Λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου πριν το 2009. Οι και ενώ εμεί πανηγυρίζουμε για το πλεονάσμα έρχεται ο συνετό λόγο του Αλέξη Τσίπρα που πολύ σωστά λέει δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για τα πλεονάσματα γιατί θυμίζουν το λεφτά υπάρχουν, παροχολογία, μαυρογιαλούρου. Έχει δίκιο. Αν αν εμεί πανηγυρίζουμε. Τα έχει εμάς, πολύ καλά. Εμάς, να ακούσουμε τύπο προχθέ στη Βουλή. Α, Στο πεδίο της οικονομίας ήδη εμφανίζονται σημάδια θετικά. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Είχαμε αντί για πρωτογενές έλλειμμα, πρωτογενές πλεώνασμα. Και αυτά πρέπει να τα ακούει ο κόσμος. <Τι> μου Είχαμε αντί για πρωτογενές έλλειμμα, πρωτογενές πλεώνασμα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία με το πλεώνασμα δεν είναι ανεκδότη. Είναι τραγωδία. Είχαμε πρωτογενές πλεώνασμα. Τα καταγραφεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, στα ίδια κατάστηχα με την περίφημη φράση «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου πριν το 2009. Τελικά. Και ο ίδιο αναφέρεται και κρατιέτε προσπαθεί Κοίταξε. να κρατιστεί από το πρωτογενέ πλεόνασμα. Μετρημένα το είπε, δεν πανηγύρισε, δεν έχει. Απλά το, το ανέφερε. Τι να τα και το άλλο μετρημένα το έχει πει ότι όλο λέγεται πλεόνασμα είναι σαν να λέει ότι το λεφτά υπάρχουν. Τόλο και ο Σαμαρά όντω, yeah. το και ο Βενιζέλο, το λέγαν οι Υπουργείου Ονομικών οι Βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το λέει ο ελληνό προθηγό και όντω έχει δίκιο ο λέξη τσέρα ότι θυμίζει το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου, Γιατί μπορεί στα χαρτιά να εμφανίζεται ένα πλεόνασμα. Στην πράξη, ξέρουμε όλοι, γιατί ζούμε και κάθε μέρα είναι μετρήσιμα τα μεγέθη. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό το πλεόνασμα. Δεν χρειάζεται κανέναν. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό το πλεόνασμα όταν γίνονται αυτά που γίνονται στην ελληνική κοινωνία. Κάπως έτσι τα βλέπουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Όπω κάθε Πέμπτη, είμαστε και οι δύο μαζί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και ενώ αφήνετε το μήνυμα σα. Το 54% το στέλνετε. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι στούντιο Σα βλέπουμε και στο Twitter και στο Facebook. Ε, να πάμε, Νίκο, στι πρώτε διαφημίσει. Έχει έρθει η ώρα και συνεχίζουμε σε λίγο. Είμαστε στην Ελλάδα του 2016. Πάλι! Ε... Ακόμα! Πού? Ακόμα, ε, Δεν ε, μπορούμε δί, να δί, φύγουμε yeah. από αυτήν. Περιμένουμε το ασφαλιστικό. Τρίζικα ρέγγλωσσο. Τρίζικα ρέγγλωσσο. Περι... Λάδι, λάδι, λάδι. Τι τι γίνεται. Περιά τι γίνεται. Ο Σομιέ. Εσύ το προκαλεί, να σου πω. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Τώρα θα κάνω διάλειμμα στο στούντιο. Πολύ μέρα το κάνω. Περιμένουμε το ασφαλιστικό, το φορολογικό και περιμένουμε την αξιολόγηση. Νομίζω για να γίνει η αξιολόγηση χρειάζονται αυτά τα δύο κάτι τέτοιο. Το ασφαλιστικό θα προκαλέσει διάφορα. Ήδη έχει πορείε, απεργίε. Και μάλιστα κάτσε να δω, γιατί μου τα στέλνουν και να τα λέμε αυτά. Ένα πρωτά. Αν γιατί... κάνω εγώ το δελτίο ενεργειακή οικονομία, δεν το, το κάνω. Το έχουμε πει εκατό φορέ. <laughs> Σήμερα έχει λαλητήρια, το πάμε. Στι 7 έχει στην Ομόνια. Στον Πειραιά, την ίδια ώρα, στην πλατεία Καραϊσκάκη και έχει και σε. Ε, πολλές πόλεις κυλκή Αλεξανδρούπολη, Καρία βλέπω εδώ, Λευκάδα, πάρα πολλά Στην Πάτρα λέει ένας φίλος εδώ ξεκινάνε Μήπως την... λέει πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για την πορεία για Θα την το, το κάνουμε την τρίτη που θα έχουμε δύο ώρα Τρίτη τετάρα βγάλουμε το Δήμαρχο Εξεκίνανε πορεία την Κυριακή Η mm. Πατρινή με θέμα την ανεργία Θα έρθουν προς τα εδώ Αθήνα 220, 220 200 200. την άλλη Κυριακή νομίζω. Είναι και κολόδρομο. <laughs> <laughs> για πεζούς είναι καλά. Για αυτοκίνητα είναι Μα πρόβλημα. κάθε δύο-τρία χιλιόμετρα σου λέει θα πεθάνεις Νομίζω ότι θα του και Αθηναίοι εδώ από ένα σημείο και μετά από την Κόρνηθο και μετά πηγαίνουν και Αθηναίοι. Θα έρθουν και Αθηναίοι μαζί. Είναι τα Φλόρι. Ε? Φλόρι. Ε? Φλόρι. Πού να Καλά, άλλοι θα πάνε Είδα κάτι προγράμματα. Σήμερα γίνονται αυτά. Σαν σήμερα, το 1946, τι ξεκίνησε? Big Brother. Το, το πρώτο. Δεν ξέρω εγώ πότε ξεκίνησε το πρώτο. Όχι. Κατά μίαν ήταν και Big Brother να σου πω. <χ> <χ> ο Εμφύλιος. Έχει οριστεί ως τυπική ημέρα έναρξης. Ήταν οι εκλογές του 1946. Η αποχή του ΕΑΜ -Κου -Κου και έχει συνδυαστεί και με την επίθεση στο σταθμό χωροφυλακή στο Λιτόχωρο. Έχει οριστεί εκ των υστέρων. Από τότε τα τρένα δεν ήταν ασφαλή. Σταθμό Από τότε. σταθμό, λέει. Όχι σταθμό τρένου. Θα παίρνε και κάτι. Κάτι θα παίρνε. Ξεκίνησε και ευτυχώ που τελείωσε νικηφόρα τρία χρόνια μετά τον Αύγουστο του 1949. Νικηφόρα ο Εμφύλιο γιατί για φαντάσου να κερδίσει τι θα είχαμε. Ενιαία σύνταξη για όλου. Καλά, είσαι. Είσαι. Ε. Καλά και εσύ. Εντάξει. Σπίτια δεν θα είχαμε. Έχει πέσει τη ιδεολογική γεμονία της αριστεράς, όμως, η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά όμω, έχει μπει στα μυαλά. Παρά την ήττα ηγεμονία τη αριστερά, γενικώ, ευτυχώ γλιτώσαμε τότε από του εαμοβούλγαρου κόμμουνιστο συμμορίτε. Και μπορούμε να πορευτούμε. Ζήσαμε έναν βίο ελεύθερο τα πόσα χρόνια από τότε, το 46ο σήμερα. Βίο, είπε ή βίαιο. Βίο. Βίο, βίο. βίαιο. Δεν Ένα ήταν βίο. Από τους 46, λοιπόν, ο σήμερα πόσα χρόνια είναι, 80? 80 χρόνια ο δεν βγάλεις το τηλέφωνο για να κάνεις την αφαίρεση. Δεν βγάλεις το τηλέφωνο. Τα, τα παιδιά τα, τα, τα εύκολα. Ναι. Οπότε, να σταθούμε λίγο και να θυμηθούμε, θα θυμηθούμε τις ένδοξες στιγμές του εθνικού στρατού πάνω στα βουνά που κατατρόπωσε τους αμμοβούλγαρους από τα επίκαιρα τη εποχή. Ο Αρχιστράτηγο επισκέπτεται πρώτων μεγάλων επιχειρήσεων του Γράμμου και του Δίτσι τα επιτελεία των μεγάλων μονάδων. Στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων προσγειούται το αεροπλάνο του οποίου επιβαίνουν ο Αρχιστράτηγο κ. Αλεξάνδρου Παπάγο, ο στρατηγό Βαν Φλίτ και η ακολουθία των. Διαμέσου δισμάτων ατραχών οι υπερασπιστέ τη Ελλάδος μα προχωρούν με προσοχή, προσβάλλοντα αμέσω κάθε ύπορ των σημείων. Ενώ η μάχη μένεται και πυκνοί καπνοί καλύπτουν τα στάσει του εχθρού, οι στρατιώτε μα προχωρούν για την εκτύπωση των αντικειμενικών των σκοπών. Με τα πυκνά πυρά των πολυγόλων εξουδετερώνουν κάθε συμμονητική αντίσταση. Οι στρατιώτε μα προχωρούν προσεκτικοί και επιτίθενται εναντίον των οχυρωμένων ψωμάτων των ληστοπροδοτών. Και ενώ οι άνδρε μα συνεχίζουν το έργο του, οι διαδιβαστέ ειδοποιούν το πυροβολικό, το οποίο διευστόχων βολών εξουδετερώνει τα σχολεία των ιαμοσλάβων. Έτσι λοιπόν οι ιαμοσλάβοι. Εξουδετερώθησαν, είναι ωραία η γλώσσα του εκφωνητού ναι, εδώ. Έτσι ήταν αυτά, πολύ ωραία. Δίνει και εικόνε. Αυτό είναι από ντοκιμαντέρ με εικόνα. Οπότε φανταστείτε ότι συνοδεύεται και από εικόνα. Δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, γιατί πάνω στα βουνά τρία χρόνια τρία χρόνια πήρε του Εθνικού Στρατού. Και αν δεν ήταν οι βόμβες να πάρουν των Αμερικανών, ακόμη θα ήταν εκεί, στα βουνά, wow. να κατατροπώσουν το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδο. Κώ κάναμε στα βουνά τώρα και δεν έχουμε τεφιάγει. Ναι, ναι, ναι, είναι όλα καμένα. Και χτισμένο. Οπότε δεν, έτσι αποτρέπει το ενδεχόμενο μελλοντικό Αντάρτικο. Πάμε καλά. Τώρα, ήταν λες. μια λύση το κυρίω του Εθνάρχου Καραμαλή που γκρέμισε την Αθήνα αλλά έκαψε και τα δάση και έκανε παντού σπίτια. Με, μεγάλη εκεί Τα έδωσε εκεί σπίτια. Είναι το μετεμφυλιακό το περίφημο κράτο που ήταν ένα ευρωπαϊκό κράτο και είχε θεσμού, οργανωμένα, τα αντιμετώπιζε όλα πολύ συνετά όπως και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Πάνω εκεί στα βουνά τότε πήγαιναν και οι βασιλεί μα. Είχαμε βασιλιάδε τότε. Ο Βασιλεύς Παύρος και Βασίλισσα Πληντερίκη έρχονται και αυτοί να συμμετέξουν, να δαρκωληθούν, να συμβουλεύσουν, να τονώσουν τα Ελληνόπλα. Οι ελαστοί βασιλείς μπαίνουν στις πύλες της μάχης. Με εμπειρία ο Ριμπάλ που αυτοί οι αυτομαγαλιώτητες στα υψώματα για να παρακολουθήσουν από πιο κοντά τον αγώνα. Και πλαισιωμένοι από το βιντελίο τους και από τους Αμερικανούς Αξιωματικού παρακολουθούν την εξέλιξη των επιχειρήσεων, ζητούν πληροφορίες, ενημερώνονται. Λά Η Βασίλισσα, πάντα κούραστη και γεμάτη ενθουσιασμό για τα παιδιά που πολεμάνε στην ιερότερη ανθρώπινη ιδέα, κοιτάζει μέσα από τις δυοπτές τα αποτελέσματα της βολής. Οι οβίδες βρίσκουν το στόχο με μαθηματική ακρίβεια. Οι δικαιωμένοι αξιωματικοί κανονίζουν τις λεπτομέρειες της βολής. Να κιόλας! Ο αξιωματικός με τον Τιλερβόα δίνει το παράγγελμα της βολής. Τα θυμωμένα στόμα των γιγάντων ξερονάνε το τον θάνατο. Τα Ο προδότη που <φουλίδι> φωνάζει. Βοηθίζουν <τυρίζων> τη μανία του. Τη μανία <χει> που φωνάζει. φωνιά πηγάζει στι κεφάλαιε των βράχων. Δεν το λέει μόνο, το περιγράφει και είναι εδώ πολύ. Το κάνει ωραίως. performance ολόκληρο. Ναι, ναι, βέβαια. <χει> δεν μπορούσε να είναι τα επίκαιρα αυτά. Είναι τα επίκαιρα, θα το προβάλλω δεν θα φάρε το Όχι, τι. Είναι το μέγκα τη εποχή που λέει εδώ ο Νίκο. Μα, σωστό. Το περιγράφει με τον τρόπο του τα κανάλια τη εποχή, γιατί δεν είναι μόνο το μέγκα. Το έχουμε στοχοποιήσει το έρμα μέγα. μέγκα. Λε και είναι. Και την όλη την τρέμπη παρτίθηκε από νησία, Γιατί; Παρετήθηκε από Δεν έχει νόημα να είμαστε στην ΕΣΥΑ. Γιατί παρετήθηκε. Γιατί λέει ότι τη στοχοποιούν οι συνάδελφοι και νιώθει αδικημένη. Και μπορεί Τώρα το κατάλαβε ότι τη Τα πέντε χρόνια του μνημονίου. Α, τώρα τυχερα, μήπως η γυναικεία φωνή ήταν η τρέμ, Γιατί λένε η αυτό το Τώρα είναι Τώρα, πες, το... Σοβαρά, πού το είδες το Twitter; Είναι έγκυρο ή Καλέ στο ίντερνετ, το Twitter, ah, <laughs> το έχω Α, ναι. το Το Twitter είναι πιο έγκυρο από το να φανταστείς. Φαντάζομαι. Δύο πηγές πληροφόρηση σήμερα, είναι το και το ίντερνετ Και το ταξί. Και το είναι Associated το είναι ότι το ταξί ό,τι πιο έγκυρο. Λοιπόν, κάποια στιγμή συλλάβαμε εκεί πάνω του κομμουνιστές, να δείξω όλα τα επίκαιρα τη εποχή κάποιους, όχι όλους, τους συλλάβαμε εκεί πάνω το εθνικό κράτος και να δεις πόσο καλό ήταν τότε το εθνικό κράτος, άκου συνθήκε διαβίωσης, όλα αυτά τα έτσινε και σε πλάνα, που επεφύλασε το τότε κράτος στους αμοβουλγάρους. Οι και οι άνθρωποι που προξένησαν τόσες καταστροφές, οι άνθρωποι που πρόδωσαν την πατρίδα τους και θέλησαν να την παραδώσουν στους προεωνίους εχθρούς της. Μια ματιά στα πόδια τους δίδει το μέτρο της οργανώσεως του δίθενες στρατού τους και οι μορφές τους δείχνουν τον πολιτισμό τους. Η ελληνική όμως ευγένεια και μεγαλοψυχία εθαυματούργησε και εδώ. Συνεκέντρωσε όλα τα άθρια αυτά πλάσματα, τα καθάρισε, τους παγχώρισε σκηνές και προσπαθεί να τους κάνει να συναισθανθούν πως είναι άνθρωποι. Συγκεντρωμένοι οι καθομάδας των περίβολων του στρατοπέδου, περιμένουν με τη σειρά του ο καθένας να λάβει το συζητειόν του. Πλούσιο και υγιεινό το συσοτιό τους, αποδεικνύει ότι οι όλη της διαβιώσεώς τους είναι εκείνη τους οποίους ορίζει το υποτικό και ανθρωπιστικό ελληνικό πνεύμα. Είδε υποτικό πνεύμα που είχαν τότε Τους είχαν βάλει σε σκηνέ, Σε σκηνέ, Αλλά εγώ κρατάω από τη διήγηση εδώ Πάλι κάμπινγκ Πάλι κάμπινγκ Από τότε κάμπινγκ Πολύ μπροστά Και δεν ήταν yeah. Μύκονος Ήταν πάνω εκεί γράμμος Βίτση Είτε έχει τη Μύκονο κάμπινγκ Έλαντε. Είναι ειδωμένοι νου. Για τέτοιο κάμπινγκ. Εγώ έλεγα των τουριστών. Τουρίστε είναι και οι δικοί μα. Απλά κύκλου ιστορία είναι διάφορε εικόνε. Εδώ είναι οι επενδυτέ, δεν είναι τουρίστε, να το πω πιο σωστά η δικοί μα. Οι μορφέ του, λέει εδώ εκφωνητή, ήταν κάτι αξίριστη. Λογικό ήταν ότι όλοι με μουσια ήταν και ξυπόλοιποι. Δεν είχε τρίμερ τότε. Όχι. Ένα τρίμερ, να τα πάρει κάπου. Γιατί και τώρα όλοι αυτοί οι χίμστερ δεν αφήνουν τα όρια του. Περιπημένο μουσια όμω. Εντάξει. Οι μορφέ του δείχνουν τον πολιτισμό του, είπε εδώ εκφωνητή. Δεν ήταν και οι κοτζαμάνιδε. Δεν είχαν αυτή την, την ομορφιά τουλάχιστο. που είχε ο Εμμανουιλίδη και ο Κοντζαμάνη που δολοφόνησαν το λαμπράκι και όλα αυτά τα, τα σκουλίκια που οι απογονοί του ακόμη υπάρχουν και δρούσαν στο παρακράτο και ήταν με του Γερμανού, του Ναζί τότε και στην πορεία ήταν με όλο το παρακράτο. έκανε όλη τη βρωμοδουλειά μέσα στη Σαπίλα και διώξαν όλου του άλλου που πολέμησαν, αντιστάθηκαν στους Ναζί. Αυτά έτσι θέλαμε να τα θυμηθούμε. Τι ακριβώ ξεκίνησε σήμερα. Καλό είναι τα θυμόμαστε χωρί διχαστικές προσεγγίσεις έτσι όπως συνοεί ο κόσμος η πολλή κυρίως, κυρίως όχι ε, διάβασμα καλό και μελέτη της ιστορίας ή, ραδιοφωνικά δεν μπορεί να γίνει μελέτη το διάβασμα, αναδρομή της ιστορίας είναι αυτό με άποψη γίνεται πάντα εξαρτάται τη βουλία παίρνεις Όλοι ενωμένοι και αδελφωμένοι να προχωρήσουμε, mm. που το λέει το 99, 90% του κόσμου, ίσως 85% δεν ξέρω, ένα μεγάλο ποσοστό, εννοούν αυτοί που το ακούνε και αυτοί που το θέλουν ότι όλοι μαζί ενωμένοι προχωράμε χωρίς να βλέπουμε διακρίσεις, χωρίς να βλέπουμε παρατηρήσεις για τη σαπίλα του υπάρχοντος συστήματος και πάμε όλοι μαζί να εφαρμόσουμε ένα μνημόνιο γιατί αυτό ωφελεί το ίδιο Τον τραπεζίτη και τον υπάλληλο της τράπεζας, το βιομήχανο και τον εργάτη, τον άνεργο και τον εισοδηματία που έχει τα λεφτά στην Ελβετία. Ε, όχι, δεν θα πάμε έτσι. Αν αυτό είναι διχασμός, ναι. Είναι ένας ωραίος διχασμός στα Εντάξει. πλαίσια της λογικής Υπάρχει... και πρέπει να είναι κάθε μέρα στο μυαλό κάποιου. Ο μη πράγμα. διχασμός ευνοεί τον χορτάτο. Ο διχασμός μπορεί κάποια στιγμή να ευνοήσει Ενώ στον τρόπο σκέψη και στο πώ διαβάζει τα γεγονότα, τα παλιά, τα σημερινά και τα επόμενα. Μπορεί να ευνοήσει τον αδύνατο. Υπάρχει και άλλη πλευρά τη ιστορία. Τώρα μην ξεχνάμε, και, και αυτή είναι που γράφει πλευρά. ο Άδωνη. Εννοείται. Μα ο Λουί Γιάννη αυτό, βάλαμε τρία αιχητικά από αυτή την πλευρά. Ναι. Με, επειδή βλέπω εδώ μηνύματα. Ευτυχώ που νίκησε ο Εθνικό Στρατό και έχασαν οι αιμοβούλγαροι. Το είπαμε από την αρχή. Το λέμε εδώ με κάθε τρόπο. Μια απάντηση όλα αυτά και στα μετά δίνει πολύ ωραία, θα είναι και μουσική, κρατάει πέντε λεπτά. Ο Ιάκουβο Καμπανέλη, μήκη στο δωράκη μουσική. Ζένη καρές, βασίλις παπακοσταδίου και <Τι> χοροδια. Από το σαράντα τέσσερα <Τι πίνδυνα> και από το γλυκό χαρά Αδερφό, με σύμβουλο ένα βρέτανό. Ποτίζουν αιματοστινό. Με σύμβουλο ένα βρέτανό. Ποτίζουν στενό Με σύμβουλο ο σβερκόμας τρονιάστηκε ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο Παλατιανό, κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο Παλατιανό. κι ανάθεμα όλα δικά τους τα θέλαν κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο Αμερικανό χορταίνει το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό Οι λογικοί καλούν τα πούμενι. και στο και στι φυλακέ. Τα χάουσε είναι και να σας αφού Είναι ο Παρθενόν της συγχρόνου Ελλάδος. Κι απ' τα περίντα τέσσερα, ο μέλλον μας σαν το σπαρτό, το σύστημα και, και ο λαός φαγγέλος. ο φως ανησυχεί. Δεν έχω ανάγκη από ήρωες, θελοχίτες, σκυλιά ρησασμένα που να γαυγίζουν. Σπέχνουνε την τάξη τους, με σκυλά με τάξη τους. Διάξει τους. <ΣΣ> <ΣΣ> Γρανιά, τον δρόμο παίρνουν του βοριά Για πρόκοπη στην ξένη νητιά Κι ένα σοφός δοξολογά Για πρόκοπη στην ξένη νητιά Κι ένα σοφός δοξολογά Η μετανάστευσης είναι ευλογία διά τον τόπο Me hecho un turno sí que hola os voy a que lo digas Εδώ τελειώνει το τραγούδι. Ναι. Οι πλάκε έχουν πληθεί, οι σύντροφοι έχουν εκτελεστεί. Είναι η ιστορία τη χώρα, πολύ σύντομα, μέσα σε πέντε λεπτά, από την μέρα αυτή μέχρι. Όχι μέχρι σήμερα, είναι εκεί η δεκαετία 70, 80, πότε γράφτηκε. Γιατί άλλη τόσο είναι η ιστορία ή μετά, από τότε μέχρι σήμερα. Μνημόνια, ψευδεστή, Ολυμπιακή, Καλά, Κινέζα Από μέσα, Κινέζα Ναι, Ναι, ναι, ναι Κινέζα, ακριβώ είναι, κοινέ, ακριβώς, yeah. μα το ίδιο. Δεν μπορεί κανεί πέρα επικενώ. από την θέση που έχει για τα γεγονότα του εμφυλίου, και μάλιστα είναι και νέοι συνάδελφοι που του βλέπω και αγωνίζονται από εδώ από εκεί. Αν δεν ξέρει τι έγινε στον εμφύλιο, δεν το διαβάσει από, από όποια πλευρά θε, δεν υπάρχει θέμα. Αν δεν ξέρει περίπου τι έγινε, δεν μπορεί να εξηγήσει τα σημερινά. Τι, τα κόμματα, τη δράση του, χάνει πάρα πολλά. Πάνε, κάνουν σπουδαίο στο εξωτερικό. Με πτυχιακά, έρχονται εδώ και κοιτάνε επιφανειακά, επιδερμικά, προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτά που γίνονται σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη χώρα. Ένα βασικό κομμάτι είναι η δεκαετία του 40. Για να καταλάβεις και το DNA. Αφενός του και να που έχουμε γίνεται... να μιλήσουμε. Για το τώρα είναι χρήσιμα τα παλιά. Με για μιλήσω. το τώρα, για το τώρα. Οπότε, ε, περιμένουμε τον νέο Ιάκωβο Καμπανέλη να γράψει από το 80 και μετά τι ακριβώς συνέβη και βέβαια άλλον έναν για να γράψει τα του Μνημονίου. Τα χρόνια του Μνημονίου, τα τελευταία έξι χρόνια νομίζω γεμίζουν τραγούδια, τραγούδια και πολλέ αίθουσε. Διαφημίσεις μετά από αυτά, εδώ είμαστε σε λίγο συνεχίζουμε. 2016, 31 Μαρτίου, πάει και ο πρώτος μήνας της Άνοιξης, εδώ είμαστε. Όχι ολόκληρο. Επειδή θα, είμαστε εδώ σκεφτόμαστε όλα τα άλλα. Ναι. Επειδή είμαστε εδώ σήμερα. Αν είμαστε στα Λιβάδια... Τι είναι, τα χρόνια τη ευμάρεια δεν τα πολύ σκεφτόμασταν τα παλιά. Επειδή έχουμε έρθει εδώ, σε αυτή την κατάσταση οικονομική κοινωνική, oh. η Ελλάδα και η Ευρώπη, σε αυτή τη μαυρίλα που μπαίνει, γι' αυτό σκεφτόμαστε τα παλιά, για να μην ξαναζήσουμε όλα αυτά τα προηγούμενα. ή αν τα ζήσουμε, να τα ζήσουμε με διαφορετικού Όρους Όχι τα ίδια λάθη. Γιατί γίνανε εντάξει. πολλά λάθη. Άλλα λάθη. Άλλα λάθη. Άλλα λάθη. Καινούργια λάθη. Ναι, αυτό. αυτό είναι το αίτημά μα. Καινούργια λάθη. Όχι τα ίδια. τα ίδια τα ζήσαμε, ωραία, εντάξει. Κάποιοι τα ζήσαν και με τη ζωή του, τα βίωσαν. Όχι τα ίδια λάθη, διαφορετικά. Διαβάζω ένα μήνυμα, λέει: Δεν τρέπεστε να μιλάτε για του συμμορίτε χωρίς να έχετε τον άδονη να λέει την αλήθεια. Ε, εντάξει, δηλαδή, τι να πρωτοκάνουμε. Και, και αυτό τι να πρωτοκάνει. Πού να πρωτοβγεί, Όλη και μέρα. Ο είναι στα... Α, και είναι εμφάνιο και σοβαρό Έχει <σχελίου> <σχελίου> Το Μα τι σοβαρό κύριο αυτό τον δεν τον θα Ο Ναι, Πολύς. Τον είδατε στην Κυριακή. Είναι λίγο παίξιμο. Κατάλλαντο ντίτ. Κατάλλαντο. Πού πα, αγάπη να κάνει το κουτσαπάκι. Με τον ρόλο των παλιό του Σαββατοκύριακων. Ωραίο κείμενο. Δεν είχε να το υποστηρίξει. Κοινό κείμενο, ατάκε που είχε. απαιτούν και προδιαγραφέ. Όχι τώρα. Ναι, ρε, βέβαια. Πολιτική ελληνική πολιτική σκηνή. Α, δηλαδή, μία ατάκε και αρκά. Παρόλα Ήχε αυτά, είχε ατάκε, εξυπναδούλε, αυτά που θέλει να καταναλώσει το πόπολο και να χειροκροτήσουν εκεί μέσα οι βουλευτέ. Δεν μπορούσαν να το. Παιχνίδι, παίζονταν εκεί, μα, στη... Μαζί πάνε, συνήθω. Μα, μαζί πάνε, μαζί πάνε. Ε, στην ποιότητα ενό στην αισθητική, στην αντίληψη. Μόνο καλό την... είχε στο κεφαλύπολο. Έλεγει και όλοι έλεγε ναι εννοείται. Έλεγε την έξυπνη Ατάκα ο Κυριάκο και ήξερε τώρα ότι είπα Λυγε φοβερή Ατάκα yeah. και έσκυβε το κεφάλι, περίμενε την, την, την <laughs> ανταπόκριση <laughs> από του από κάτω ότι <laughs> του διέλυσα τώρα. Το έδειχνε αυτό. Το, όταν λες την καλή Ατάκα, δεν το δείχνει. Πρέπει πάμε να τον δασκαλέψουμε να του πούμε λίγο. Πώ να πει, έκανε του που κάνουν στρανταπλούμενε <συμίρια> και γελάμε με τα αστεία του. Ναι, ναι, δεν Γύρευε έχει. από το κοινό να γελάσει. Ε, ήθελε να κρατηθεί. Από το, κοινό. από το κοινό. Όχι μόνο να επιβράβευση, να κρατηθεί. Ότι το... είπα κάτι πολύ καλό, χειροκροτήσει για να πάω παραπέρα. Και χειροκροτούσαν. Δεν <συμίρια> είναι δε ότι χειροκροτούσαν. Εδώ από κάτω έγραψε ο Γιουλέκα, ανέβασε στο Twitter έναν οδοστρωτήρα που στο μεγάλη ρόδα μπροστά είχε γράψει Κυριάκο. Ναι, ναι. Και λέει αυτό. Και εντάξει. Ο Αύλο έλεγε συντριβή. Τι συντριβή, συντριβή του Τσίπρα, ναι. το συνέτριψε ο Κυριάκο. Προφανώ δεν συντριβή. περίμεναν και οι ίδιοι ότι θα μπορούσε να πει τέτοια ο Κυριάκο. Ο, και... ο Καραμαλή. Ότι ο... σήμερα ο... έγινε αρχηγό, ο Α, Αυτό πια. Αυτό πάει ο Καραμαλή. Εν ο μέσω μετά... Πάει ο Καραμαλή. Ό,τι κάνει ο Καραμαλή και που περπατάει είδηση. Ναι. Πήγε, λέει, στο γραφείο του Κυριάκο ο Καραμαλή. Δεν είναι είδηση. Πώ ο Καραμαλή. Δεν είναι είδηση. Αυτό εννοώ. Τι θα πει είδηση και πώ ορίζεται. Πάει ο Καραμαλή στο γραφείο του Κυριάκο και του λέει Σήμερα έγινε αρχηγό. Αυτό. Και το πήραν όλοι οι Νοδημοκράτε και το λένε αφού το αποκαραμαλεί. Ναι, έχει. Αυτό που θεωρούμε τον καραμάλι κάτι πολύ μεγάλο. Φαντάζομαι Είτε, ο ίδιο ξέρει κεφάλαιο. τι παίζει και θα γελάει κάθε μέρα με όλα αυτά. Ναι. Τι εθνικό κεφάλαιο. Ε, δεν είναι, δεν περιμένουμε να επιστρέψει κάποια στιγμή να μα σώσει. Ο καραμαλή. Ναι. Έχει τη σειρά ο Κυριάκου. Να μα ξελασπώσει από τα μνημόνια και όλα αυτά. Ο, ο Κυριάκου είναι τσικό. Αν θέλει ο καραμαλή, το σπρώχνει. Να πούμε και μια καλή είδηση Α, ότι οι διαφορέ με τα Δουνουτού και τα άλλα είναι γεφυρώσιμε. Τσεκελότο. Παπαδημούλη. Οι διαφορές που απομένουν ανάμεσα στους τρεις ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως γεφυρώσιμε Και το Διεθνές Ταμείο θέλει συμφωνία και έχει πάψει να ζητά πράγματα πέραν από τη συμφωνία του καλοκαιριού. Άντε να τις γεφυρώσουμε τις γεφυρόσιμες. Να, να γίνουν για το καλό να γεφυρο... γίνουν γεφυρόσιμες όντω. Δεν ξέρω αν υπάρχει όρος στην μηχανική. Νομίζω ο πολιτικό μηχανικό είναι και ο Παπαδάκη. Δεν υπάρχει στη γραμματική, καλά, καλά. Ναι, ναι. Για να δεν το λέει όμω δεν μπορεί. Κάτι παραπάνω ναι, θα ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, μείνουμε στην ουσία ότι οι διαφορέ που μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να έχει με του θεσμού, που μπορεί κάποιο να εικάσει ότι έχουν άλλη κοσμοθεωρία, άλλη κοσμοαντίληψη. Η αριστερά είναι για το λαό. Το δούνο του είναι κατά των λαών. Το έχει αποδείξει σε όλε τι χώρε όπου έχει πάει του πλανήτη. Αφήνει πίσω στάχτη. Όχι, είναι γεφυρώσιμε εδώ. Τα... Αυτό είναι πολύ θετικό. φαντάζουν πανηγυρίζουν και τα μέσα ενημέρωση. Ε, γεφυρώθηκαν οι αντιθέσεις η κυβέρνησης γεφυρώθηκε. με την Τρόικα και το Δουνουτού και όλους αυτούς τους πολύ ε, χρήσιμους για τη ζωή μας ε, φορείς mm. λέει εδώ ένας άλλος ακροατής σταματήστε αυτά τα καταραμένα τα διχαστικά αυτή η χώρα δεν αντέχει πιο πολύ ακυβερνησία λέει εδώ ο ακροατής ναι, ναι. Okay. έχει συνδυάσει το διχασμό με την ακυβερνησία στο μυαλό του δεν θα επέμβουμε άλλωστε θα υπάρχει και απέραντι μοναξιά δεν θα επέμβουμε να το διαχωρίσουμε όχι ότι λέμε ότι είναι καλά τα διχαστικά και όταν λέμε διχαστικά το λέμε με μια άλλη προσέγγιση εμείς απλά χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη επειδή βλέπω ότι πιάνει κιόλας αλλά δεν έχει, είναι πολύ ωραίος εδώ ε, θέλουν όλοι αυτό ε, όλοι, θέλουν αρκετοί μονιασμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται όλοι μαζί αγαπημένοι να τρέχουμε στα λιβάδια και να παρακαλάμε για την μόνη διέξοδο που είναι η συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης που έρχεται από την Ευρώπη το παγκοσμιοποιημένο σύστημα κοντά. τα μνημόνια κατ' επέκταση Να βγούμε από τα μνημόνια, γιατί η Κύπρο βγαίνει σήμερα από τα μνημόνια. Πρέπει να σου πω επίση τυπικώ: είναι μια άλλη μέρα ορόσημο που γίνεται σήμερα. Τελειώνει από τα μνημόνια. Τι διάλα, δεν είχε καλά λαμόγια εκεί. την Κύπρο. το βράδυ στο κόντρα είχε τον πρόεδρο τη ΕΔΕΚ, του κόμματο τη Κύπρου. Το σοσιαλιστικό και καλά ήταν κάποτε, δεν ξέρω τώρα, γιατί ναι. αλλάζουν όλα αυτά. Και έλε, απαντούσε σε αυτό ακριβώ, ότι πώ είναι η κατάσταση σήμερα στην Κύπρο. Και που πώς βγαίνουμε από τα μνημόνια. Λά. Η ανεργία είναι στο 16%. 25.000 νέοι έχουνε φύγει, είναι μεγάλος αριθμός για την Κύπρο, 25.000, σε ένα πληθυσμό 500-600.000, έχουνε φύγει στο εξωτερικό, ουσιαστικά λέει η ενεργία αν τα βάλεις αυτά και τους υπό είναι πάνω από 20%, οι μισθοί έχουνε μειωθεί, κατά τα άλλα λέει ναι βγαίνουμε και εμεί από το μνημόνιο τουλάχιστον. Η λύση είναι αυτά που είχε πει ο Γιαννίτσι, που το έλεγε τότε, το λέει και σήμερα και θεωρούμε το Γιαννίτσι παράγοντα πολύ σημαντικό. Τον θεωρούν ιερό Ευαγγέλιο. Να ακούσουμε την λύση που προτείνει ο Γιαννίτσι για το ασφαλιστικό. Οι συντάξει πολλών ανθρώπων, πολλών κατηγοριών ανθρώπων, είναι ψηλότερε από το μισθό αυτού που εργάζεται στη θέση που αυτοί εργάζονταν παλιά. Είναι βιώσιμο αυτό. Πώ το λύνει, Λε τον συνταξιούχο να κοπεί κι άλλο. Εντάξει, είναι μια λύση. Πιθανότατα είναι και η μόνη λύση. Αυτό, η μόνη λύση Αυτό που λέγαμε και πριν Κάθεσε και σκέφτεσαι, έχεις ένα πρόβλημα μαθηματικό Και κοινωνικό, αλλά ας το κοινωνία τι μας νοιάζει Αριθμητικό πρόβλημα Έχει τόσε εισρωέ στα ασφαλιστικά ταμεία, τόσε εκροές που είναι οι συντάξει. Δεν φτάνουνε τι κάνουμε, κόβουμε συντάξει. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε, τέλο Αυτό ξέρουμε να Αυτό σημαίνει ότι και ο συνταξιούχο που είχε αυτά τα λεφτά που είχε και πήγαινε και τα ψώνιζε στο μπακάλικο τη γειτονιά, στο σούπερ μάρκετ ή στο ρουχάδικο τη γειτονιά, θα κόψει από εκεί επειδή του η σύνταξη. Και άρα αυτό που έχει αυτά τα μαγαζιά θα έχει μειωμένα έσοδα. Έχει γίνει αυτό και με τι περικοπέ των υπολείπων μισθών, τόσα χρόνια δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Και άρα θα απολύσει επίση ή θα βάλει λουκέτο. Και άρα δεν θα συνεισφέρουν στα ταμεία τα σχετικά αυτοί που έχουν φύγει που είναι χωρί δουλειά. σα-ίσα θα πρέπει να δίνουμε το ταμείο ανεργία του. Και άρα γίνεται αυτό ο ωραίο κύκλο. Και μετά θα έρθει ένα άλλο Γιαννήτση, σοφό στο μέλλον, να πει να ξανακόψουμε συντάξει για τα λεφτά που μπαίνουν λιγότερα από αυτά που έμπαιναν πριν πέντε χρόνια. Αυτό που γίνεται. Τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη και αυτό που γίνεται με τέτοια ένταση τα τελευταία 6 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτοκτονούμε σιγά σιγά, γυρίζουμε το μαχαίρι πάνω μα, το κοπανάμε και λέμε αυτή η λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μονόδρομο. Έλεγα, αν έρθουμε σαν διέξοδο, το πολύ πολύ η κυβέρνηση να μα ανακεφαλαιοποιήσει το λαό. Μόνο τι τράπεζε, δηλαδή. Ναι, βέβαια, ποιο, πρέπει, ποιο, εγώ συμφώνω, ποιο λαό να έρθει, να φύγουμε από εδώ εμεί, να ανακεφαλαιοποιηθούμε. Ποιο λαό θα έρθει, πώ θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση λαού. Τσοντάρει κι άλλο λαό. Ναι, από πού. Από όπου ξέρω εγώ, για την ώρα από τη Συρία. Ναι, να. Τι να φέρουμε, να φέρουμε Γερμανού. <laughs> να είναι λύση αυτή. Είχαν ξανάρθει οι Γερμανοί. Με, με ξανάρθει, ενώ τώρα. Με κάποιο τρόπο είχαν έρθει. Δεν ξέρω αν κεφαλαιοποίηση το είχαν πει. Η κατοχή, δεν θυμάμαι. Άλλη ώρα τότε. Άλλη, Άλλη όρη όρη τότε. Τα παροχημένα όλα αυτά. Ε. Διαφημίσεις. έχουμε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Και αποχαιρετώντα σας θα κλείσουμε έτσι μελλοντικά. Στον απόϊχο τη σημερινή επαιτίου του εμφυλίου, τη έναρξη όλων αυτών των πολύ δύσκολων καταστάσεων, τραγικών, τραυματικών, που ακόμα μα βασανίζουν αρκετού, ακόμη και αυτού που δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Θα μαζευτούμε όλοι μαζί, θα πάμε σε ένα υπόγειο. Πρόσεξε με λίγο. Στην υπόγεια την ταβέρνα να πάμε. Εκεί θα πάμε. Να θυμηθούμε όσα θα γίνουν ναι. και να προβλέψουμε όσα έγιναν. Ε, ρε φίλες.